Κεφάλαιο Γ, σελίδα 850, στήχη 1 στους 9. Έρχονται και δύσκολοι. 1. Γνώρισε δέκαλα τούτο, ότι δηλαδή κατά τα τελευταία αυτάς ημέρας θα έλθουν καιροί δύσκολοι και επικίνδυνοι. 2. Διότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι και θα αγαπά ο καθένα των μόνο των εαυτών του, θα είναι φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσους τους γονείς Αχάριστη, ασεβής μία έχοντες ιερών και όσοιων. 3. Θα στερούνται και αυτοί ακόμη την φυσικήν στοργήν, θα είναι αδιάλακτη, διαβολής, ακρατήσιστας επιθυμίας των, σκληρή και ανήμερη, εχθροί παντός αγαθού. 4. Προδότε, αφθάδης, φουσκωμένη από υπερηφάνεια και εγωισμόν, άνθρωποι που θα αγαπούν τα σιδονάς μάλλον παρά των Θεών. 5. Και θα έχουν μεν το εξωτερικό σχήμα τη ευσεβία, θα έχουν αρνηθεί όμω την δύναμή τη. Απόφευγε και 6. Απόφευγε του για να μην συσταίνονται ότι έχουν σχέση μαζί σου. Διότι από αυτού είναι εκείνοι που ισχωρούν στα σπίτια και υποδουλώνουν σαν αιχμαλό του γυναικάρια φορτωμένα από σωρού αμαρτιών που σύρονται από ποικίλα επιθυμία. 7 και διαρκώς περιεργάζονται να μάθουν αλλά δεν μπορούν ποτέ να έλθουν σε επίγνωση της αληθίας. 8. Όπως δε ο Ιαννής και ο Ιαμβρής, οι μάγοι του Φαραώ, αντεστάθησαν κατά του Μωυσέως, έτσι και αυτοί αντιστέκονται κατά της αληθείας. Άνθρωποι που έχουν διαστραμένουν τον και είναι αποδοκιμασμένοι προς την πίστη. 9. Αλλά δεν θα προκόψουν περισσότερον διότι η ηθική τους αμυαλοσύνη θα, θα γίνει σε ολοφάνερος, όπως έγινε φανερά και η ηθική αφροσύνη των μάγων εκείνων.